Καλημέρα προσόλι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Είναι και πάρα πολλά και δεν ξέρει που έχουν αρχίζει. Δεν, δεν χρειάζεται να αρχίσει από κάπου. Θα πούμε ένα πραγματάκι, θα κλείσουμε καθένα στη δουλειά του και έξω την πόρτα. Δεν είναι ανάγκη να καλύψει τα θέματα, μην αγχώνεσαι. Δεν τα καλύπτω. Δε, εγώ, τα, εγώ θα σα πω το λέω τηλεγραφικά. Το πρώτο πράγμα που θα σου πω είναι το ότι ο νόμο που πάνω περάσει ο ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουμε εμεί, θα μείνει στα χαλικά, όπω έχουν μείνει κι άλλοι. Δεύτερον το πιο κουφό και το πιο ωραίο ανέκδοτο ήταν αυτό το ότι μείναμε στην.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 Κάναμε πλάκα τις προάλλες και λέγαμε για να πηγαίνουμε πορεία θα πρέπει να παίρνουμε στο χέρι. Αλλά η κυβερνησάρα που είναι και έτσι και μέτα και μοντέρνα. Θέλει να πηγαίνουμε με σακούλε του Ζάλα στο χέρι. Έκανα διευκρίνηση χθε που μιλούσαμε μετά, δεν ξέρω το είδα σίγουρα. Ότι απαγόρευση για την δεν αφορά του Εννοείται, ανε, το είδα αυτό, ναι βέβαια. Εννοείται δεν αφορά του εμπορικού Α πούμε αύριο, εκεί πέρα θα υπάρχει ένα βραχικύκλωμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκεί είναι <σχελίδι> λίγο θέμα. Αλλά για να δούμε, α πάμε εμεί και θα το φτιάξουμε το βραχικύκλωμα. Έχουμε ε, και δίπλωμα ηλεκτρολόγου. Αλλάζουμε και τα φώτα μα. Χρειάζεται. Αύριο τουλάχιστον θα, θα θυμηθούμε κάποιοι ότι υπάρχει κούτελο. Δεν έχω κανένα ούτε για τα πιτσινίδια ούτε για εμά. Εκείτα, <σχελίδι> αν κάτι σου μείνει τελικά και όλα να στα πάρουν, είναι το κούτελο. Αυτό είναι γι' αυτό. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα. Φιλιά.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 ιστολιά μου βέβαια. Για που με συνετάραξε Βρήκανε, λέει, στον τείχο του Auschwitz, μια επιγραφή συγγνώμη, αν με πάρουν και τα που έγραφε το σκεφτώ πολύ, κάπως έτσι δεν το θυμάμαι Καλά, Εάν το θεό. Αν επιτρέψω, κάτι κάπως έτσι, δηλαδή, ένα δράμα. Αν υπάρχει Θεός, θα πρέπει να με παρακαλέσει για να το συγχωρήσω. <slutter> ναι, ναι, ναι, μου γιατί με έχω και Μπράβο, έτσι είναι. Γι αυτό είμαι εγώ εδώ για να το Αυτό ήταν σε ότι τα θυμάμαι. Τα υπέρματά όταν βλέπανε καλά τα τουάζ και τα κάνανε μπαζούρ. Τα θέλανε για, για πορτατή και για τέτοιε καταστάσει.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 Μπόρεσαν και κρύφτηκαν σε ανθρώπους, σε σπηλιέ, σε τα πατάρια και μπόρεσαν και σώθηκαν από το ολοκαύτωμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και τώρα υπάρχουν δυστυχώ και άνθρωποι για την ναζιστική χριστία βίβλη λαό που έχουν αυτό το μισητό σύμβολο στα μπράτσα τους και στα σύμβολά τους. Να μην το ξεχνάμε και να θυμάστε ότι κάναμε το λάθος να τους βάλουμε στη Βουλή πρέπει να τους ξεπατώσουμε από όλη την Ελλάδα. Γεια σου φίλα, Αποστολή! Έτσι έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει ανάπτυξη, ναι ή όχι. Ναι, ναι. Έχουμε, έτσι. Όταν λοιπόν έχει μια διακυβέρνηση και δεν εμβολιάζει πρώτα τα μπουζούκια, τι σερβιτόρε, τι μπλουδούδε, τα λευκαιρινά και να ανανοίξουνε. Δεν έχουμε, δεν ξέρουνε, παιδί μου, δεν ξέρουνε. Αν είχαμε παζό, καν είχαμε Αντρέα. Τώρα, πρώτα αυτά θα είχαν γίνει τώρα, τώρα και πρασ πρασ πρασ θα ήταν πρασ όλη η κοινωνία ελεύθερη. Παρτούσε τα κάναμε τώρα, θα χαιρόμασταν στου δρόμου έξω, άσεμη. Εσύ, που είναι παλέ κάρτε μέρε, δε, που είναι το ορθόδοξο πασό Και σύγησε αγγέλεια. και το παίζει η ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ρε γα*** την πίστη μου, γι' <σχει> αυτή η μαλακιά κανένα. Ε, κι αυτό είναι θέμα, πίστης όντως. Έλα, γι'α. Yeah. Ο, ο, ο έντοξος ο Ριανόπουλος, ο αείμνης ο Ριανόπουλος. τώρα μην ρωτάσεις που είναι αυτή, είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που ξέρουμε όλοι που είναι. Άσε με. Ω, έλα Αποστόλη, καλησπέρα απ' τη Δανία. Απ' τη Δανία, μπράβο. Ναι, έλα, όταν ο Κουνούμα Ποιες έχουμε να παίρνουμε, έτσι, έχουμε, έτσι έχουμε. για να δώσουνε κανένα επίδομα σέρμανσης δεν έχουνε. Διάβαζε ένα άνθρωπο που έλεγε 365 ευρώ δίνουν σε οικογένεια που ε, δεν έχει παιδιά στην Βρετανία και 650 άνω των 8 παιδιών. Ποιος έχει βρε αλάκες, 8 παιδιά να πούμε για να τους δώσεις 650 ευρώ επίδομα σέρμανσης καραγκιόζιδες. Αν δηλαδή κάποιοι σαν και εμένα δεν είχαν μπει μπροστά την εποχή των μνημονίων να φάνε ξύλο, να του βρίζει ο κόσμο στην πλατεία των αγανακτισμένων, να μα λένε γερμανοτσολιάδες και όλε άλλε μπορδε. Έλα να σου πω. Έχει το μαλά τον άδωνη ότι γερμαντσολιά ήταν και το 10 και τώρα και Αμερικάνενοξουλιά και πάντα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κάτι μετσολιά από πίσω. Γιατί είναι ρουφιάνοι, είναι δοσύλλογοι και είναι τειρά των Γερμανών, των Αμερικάνων και όλων ατών. Γι' αυτό δεν είναι γερμανοσολιάδε πέσω. Μην το αρχή. Πεθανάστε. και ο κύριος θα το ξανακούει. Έλα αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός είμαι γύρισα φιλέ. Έλα ναυτοι να, ξεμπάρκαρες. Ξεμπάρκαρα. Αχ που είσαι να έρθω στο λιμάνι να ντυθώ και εγώ κάτι μια κολομπαριτζού. Να σου πω αυτά που έλεγε για τη γυναίκα μου τώρα τι τα έχω ρίξει. Κάτσε να δω τι θα μου πει. Oh. <laughs> Γιατί δεν ειδοποιήσεις και... και έχω αφήσει κάτι ρούχα σπίτι. <laughs> Τίποτα, τίποτα, ελάθο τσάτ. <laughs> καλά τα δουλάπε στο σπίτι δεν γίνεται καλά μακια. Να σου πω τώρα τα 100 άτομα στα λεωφορεία δεν κολάει μόνο στη κέντρο. Μόνο στη κέντρο κολάϊ. Σε λεωφορείο δεν κολαί, σε αεροπλάνο δεν κολάει, στα μόλι δεν κολαει στην ερμού δεν κολαγη. Στην ερμό δεν κολαλάει, στα μόλι δεν κολαει. Πολύ ωραία. Ε, να, να κάνουμε συγκέντρωση στο μόλι. Να κάνουμε μια συγκέντρωση εκείνη μαλλιά μολ... εκεί χάνουμε, εκεί χάνουμε. Δεν μπορούμε να χειριστούμε καλά να ελιχθούμε στον καπιταλισμό. Σωστά, Να κάνουμε συγγραφέα. Κάντε μια συγκέντρωση. Κέντρωση. Αντί να πάμε στο Σύνταγμα πάμε λίγο παρακάτω Να είμαστε όλοι μέσα στον Ερμού Ένα, ένα είναι αυτό είναι μια λύση Άλλο, Λε. δώσε ένα αντικείμενο στις, ότι, ότι πουλάς κάτι ας πούμε Α μπράβο ναι, κατάμε όλοι από ένα Δίσου σου ε, άραβας ε, Κάτι, δίσου. Επεντιτή, δίσου πουλτώζα, ότι να... κάτι γίνεται τι ίσω αεροπλάνο, τι <laughs> αποσκευεί κάτι. Ότι ρίχνουν τι τις... μπουλτόζε στο ελληνικό. Ρεπίζει μου, λίγο ευευτικότητα σε αυτό τον κολοκαπιταλισμό. Πειράζει και εμεί από την από εδώ πλευρά του να διαχειριστούμε να ελιχθούμε. Το συμπαιρά μου ότι εμεί θα βλέπουμε λάθο. Τι είναι, ποιο έχει. Υπάρχει ατομική ευθύνη αγαπητέ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Μην φτάσουμε θα... τώρα γιατί θα πω και για τον δυο που δεν έκοψε την δεν απόδειξη. Δεν θα φινεί άνθρωπο να μιλήσει. Δεν πειράζει, εντάξει, καλά, λέγεται. Εσύ Εσύς ο άνθρωπο πρέπει να μιλήσει, πράσινη. Έλατε! Λάει πρέπει για μιλήσω, Τι να πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα γλύκες μου. Καλημέρα. Είμαι πολύ χολοσκάς μου. Και εσύ μωρέ. Ε, τι. Κι εσύ. Πάρα πολύ ρε εσύ, πάρα πολύ. Από κερατσίνη παίρνω, φαντάζω τι γίνεται. Να. Πανικός. Λοιπόν, έχω σκάσει τα γελιά με τα νέα τη αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Και θέλω μια αφιέρωση ρε παιδί μου, ένα τραγούδι. Του Μπουγά. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως. Όπα, μερακλήδικο. Ε? Μερακλήδικο, μου αρέσει. Μου είχες ότι το παίρνεις. Όπα. Κάθε πρώτη του μήνος. Όπα, όπα. Και είχα μια απορία όσο γρήγορα το τρως. Σιγά, σιγά. Μπράβο, παιδί μου. Θα κάτσουμε όλες μαζί. Πότε το παίρνεις, πότε το δρεις. ΦΑΜ! Αναγία μου, τι είναι αυτό. Αχ είναι λίγος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το δρεις. ΦΑΜ! Αχ είναι λίγος ο μισθός. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθός. Και το τελευταίο που θέλω να μου βάλει είναι αυτό που είχατε βάλει με το χρυσοκοίδι ή με το θύμιο. Τα βάζει στο βε, το βέγκο να γελάει. Τον άλλο που λέει το τότο. Και κλείσε με, με το ζαρτινιέρε με στολή. Ποιο είναι το ζαρτινιέρε με στολή. Προσοχή, προσοχή, έρχεται και καταστολή. Ο νόμο εφαρμόζεται. Είναι για πρώτη φορά μετά τη μετεπολίτευση που επιχειρεί η δημοκρατία να ορίσει το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ μεγάλα επεισόδια και κινδυνεύουν ζωέ ανθρώπων και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να είναι σε κάποιο σημείο φυλασσόμενοι από την αστυνομία για να κάνουν τη δουλειά του. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτάτο, ξέρετε. Είναι κάποιε βασικέ αρχέ και κάποιοι βασικοί κανόνε που διέπουν τη λειτουργία τη αστυνομία σε σχέση με τι διαδηλώσει. Προσοχή, προσοχή, έρχεται καταστολή. Και νομίζω και αυτό είναι μια κατάκτηση. Να σου πω, ε, καλά σε πήρα για να μου βάλεις τώρα και παραγγελία για την Παρασκευή, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να έξω μια παραγγελία για τη γυναίκα μου. Όπα, όπα, όπα! Που έφτιαξε το γιο μα στον κόσμο πριν από ακριβώ δύο εβδομάδε. Α, έκανε και γιο. Κάντε γιου, εσύ, Εσύ. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Με απ' αυτού κάνω γιου. Mm. Το θάλασσα πλατιά του χαρτιδάκι. Α, είσαι και ρομαντικό, είσαι. Να μπορεί να χαθεί Φάλασσα πλατιά. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζει. Φάλασσα γαθιά. Μια στιγμή δεν με συγχαζεί. Λε και καρδιά. η δικιά μου τη νικρούλα Βάζει το Κατερινάκη την πρόεδρο να... που την ο Κοκόρακα από πίσω. Μετά βάζει ποιητή φανφάρα να λέει μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και μετά θα βρει καμιά μπαρούφα του Άδωνη που εντάξει θα δυσκολευτεί βέβαια λίγο. Και στο τέλο να λέει, πόσο λέει ο Κωνσταντίνο, Τρέλα, τρέλα λέει, τρέλα. Ναι, τώρα το θυμίζει Στην 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία, μέρο του οποίου αποτελεί τον εθνικό μα ύμνο, Φεκοράκια". Ο Σολομό θα γράψει. Γκαρδιακά χαροποιήθηκε το Βάσιγκτον η γη Κόκκινα κοράκια Και τα σίδερα ενθυμήθη Και πρέπει τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια oh! Που την έδαιναν και αυτοί Στην πόρτα τη Αγίας Σοφιάς παράζοντας με ματωμένα στήδι Τις δυο φτερούγες άπλος το δικέφαλος Τρέλα, τρέλα Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι? Θα μου βάλει το ντρούκο στο Παρίσι, μαχαιριτσάκο, τώρα που το σκέφτηκα. Α, έχει και σκέψη πίσω από αυτό, ε. Βέβαια, βέβαια. Μάλλον θα <στονίτρια> το πούμε. Λοιπόν, εκεί που λέει φωτογραφίε, στέλνει από το Λούβρο. Θα μου βάλει το Μιτσοτάκι να λέει Γιατί γελάτε εκεί πολιτικό εξόριστο στο Παρίσι που τα λέει αυτά τα ωραία στην πουλή. Μου <Ρίου> γράφει, δεν θα έρθει για διακοπέ. Χρωστά μαθήματα μου λε. <Ρίου> <Ρίου> Φωτογραφίες θέλεις απ' το Λούβρο Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούτα <ΣΣΣ> Λοιπόν, και εσύ τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Μετά συνεχίζει που λέει για το γάτο σου τον Τούρκο Θα βάλεις εκεί τον μπαμπά Μητσοτάκη Τσακλαγιακή λέω εδώ Και άλλε. με Το γάτο σου τον Τούρκο Τσακλαγιαγγύλ εδώ Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά Τένα ρε βένετε, μου λέει στον 7ο όροφο να πάρω με ένα οίσκι Προχωράμε λέει αυτός ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει Α εσύ είσαι α, κάνει α... δουλίτσα όχι μα Έχω κάνει δουλίτσα, τι νομίζει. Νομίζω πολλά. Έχει, έχει. Λοιπόν, θα βάλει το. Δεν κοιμά το Ερντογάν το βράδυ. Ποιο το έλεγε, Ο Μπογδάνο το έλεγε ή ο, ο Άδωνη αυτό, ο... Θα μπορούσαν και δύο. Ο Μπογδάνο σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, βάλει αυτόν τον τσάχλα. Ναι. Αυτό ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Που έχει κάνει και τον πρόεδρο Ερντογάν να χάσει τον ύπνο του. Αυτό πάει νομίζω και με το τραγούδι που λέει. Δεν κοιμάμε. Δεν κοιμάμε. Όταν αρχίζω να σε θυμάμαι. Δεν κοιμάμαι και το ξέρεις Υποφέρω, υποφέρεις Δεν θυμάμαι ποιος το λέει Μετά επαναλαμβάνεται αυτό ο το Τούρκος Τούρκο θα με κάνει Βάζεις πάλι Πάλι με χρόνους με καιρούς τον Άδωνη Αυτός ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει Πάλι Αυτός ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει Πάλι δικά μας. <Δελίου> Μπαίνουμε μετά ρε φρέν Με έχεις κουράσει λίγο, ε Ε, τελειώνω, τελειώνω, περίμενα Τελειώνεις, <Δελίου> αλλά <Δελίου> μέχρι να τελειώσεις, έχουμε τελειώσει πέντε φορές εμείς Έλα, έλα, τελειώνουμε, λοιπόν Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, βάζεις πάλι τον παπά Μητσοτάκη που λέει ότι Εγώ και ο καραμαλίσκανα με στο Παρίσι Σιλεύω το μικρό σου το γαθί Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις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 Οι δυο που κρατήσανε τη συνήθεια <laughs> τη Ιάστα. Και μετά κλείνει με έναν ωραίο κακαουνάκι, θα τον παίξει κι εγώ. Α είσαι και μελετημένο, να... μου αρέσει. Ε, βέβαια. Mm. Και την τορούλα να λέει και ένα ωραίο γαλλικό. Εντάξει. Εκτακτά. Ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, στα κολομέρια. Για. Να τα, έλεγε. Τεσσερό, αρχίμαστε και μασί. Θα τον παίξω κι εγώ. Τζο, αι, αι, αι. Η μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζει. Πουγλεύουμε, πυρ.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 Τα μη βρισκόλα πατριστρισκία και φαμελιά. Έτσι οι άνθρωποι τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή η Γιος Σουμόναχα να καλά να και τον μπαρά. Απόστολε. Έλα.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 αυτούς. Εστὶν στην Αργεντινή. Αχα, για Μιλάμο. Η δημοκρατία επανέρχεται. Ο νόμος είναι ένας. Σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται, στοιχεία αναγκαστικότητας. Mm. Το γέλιο μου, η λεμιοδέκ. Η λαμμού, Sanstoles. Τι κιθόσε ενδολήσα Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό από αστυνομική βία. Είτε, Αυτό που κάνει η αστυνομία. Άσκηση νόμιμης βία. Ενούνε οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Να! Θέλω μια παραγγελία. Δώσε. Να δέσει λιγάκι ένα κομμάτι από την καταχνιά του Λεοντή, το γνωστό που αφορά του Εβραίου, με ό,τι έλεγε ο Χρυσαβγίτη ο Μιχαλολιάκος, για τα ψιδάκια που έλεγε ότι θα πάνε εκεί πέρα και κοιτούσαν τις ψηλέ καμινάδε. Για να καταλάβουμε πόσο συγκλονιστικά ήταν αυτά τα λόγια με τα οποία γέλασαν δυστυχώ εκατοντάδε Έλληνε και του έβαλαν στη Βουλή. Σε Θεσσαλονίκη, πήραν το τρενάκι και πήραν ταξιδάκι ένα ωραίο μαγεστικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινέ διακοπές με ψηλέ καμινάδες όπου απολάβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες και δηλαδή μέρα μείμως το ολοκαστόματος μπορείς να τα του Άουσπιτ. Το Η ωραία mm. <Τι Τι> που είναι η αγάπη μου το καθημερνό φορεμά, Και να χτενάκι στά.